όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Εμμανουήλ ε. Ροίδου, επιστολέ ενός αγρινιώτου. Επιστολή ε. ε. Δευτέρα, Αγρίνη, 10 Μαΐου 1866. Απόσπασμα. Καθώς σας έγραφα εις την προλαβούσαν μου, ο σκοπός μου είναι να σας είπω ο λίγα την άπερη ηθικής. Ας μην σας τρομάξει η λέξη αυτή. Δεν εννοώ να σας κάμω διδαχήν, διότι, κατ' εμέ, η μεγαλύτερα ανηθικότης είναι να αποκοιμίζει τη στον αναγνώστη του. Σκοπεύω μόνον να σας αποδείξω με μαρτυρίας, τας οποίας θέλω λάβει ουχή εκ της κεφαλής μου, αλλά εκ τη βιβλιοθήκης μου, ότι η ελευθερία ελευθερ ή το θράσος, η το θράσο, η ανέδια, ασέβεια, αθυροστομία ή όπω άλλο την ευάπτυσαν μερικοί καλημαυχοφόροι τη πρωτευούση σα, εθεωρήθη πανταχού, πάντοτε και υποπάντων, από κτίσεω κόσμου μέχρι σήμερον, από του Εκκλησιαστού μέχρι του Περδικάρι, φυσική και αναγκαία ει τα σατυρικά συγγράμματα του είδου τη Ιωάννα, ω το Σκόρδον ει την Σκορδάλμιν. Και όχι μόνο φυσική και αναγκαία, αλλά και ηθικώ προτιμωτέρα από την άσεμνον σεμνολογία. Την μόνην επικίνδυρον εις ήθη, ως σεμνά τα άσεμ παριστώσαν. Αλλά και εδώ, κυρία Εκδότα, ευρίσκομαι εις την αυτήν μηχανία εις θα ευρίσκετο και ο επιχειρών να αποδείξει ότι ο ήλιος λάμπει, ότι οι κόνοπες είναι οχληροί και οι γυναίκε φυλάρεσκοι. Πράγματα τοσούτον αναμφισβήτητα και ψηλαφυτά, ώστε πάσα προς απόδειξην αυτών προσπάθεια, καταντά περιτή και γελία. Ουχή των περιτών και γελίων. Είναι το να κάθεται τη να αποδεικνύει ει ανθρώπου, η γράμματα, ότι η αθυροστομία είναι επίση αναγκαία ει του σατηρικού, όσων η υποκρισία ει του φιέρε. Αλλά εγώ, κύριε εκδότα, δεν ομοιάζω του υπερηφάνου εκείνου λογίου τη πρωτευούση σα, οι οποίοι, επιστρέφοντες από την Ευρώπη φουσκωμένοι με σοφία και υπερηφάνεια, γράφουν ει του προλόγου των σοφών έργων των ότι καταφορνούν του πολλού και αποβλέπουν ει την κρίση των σοφοτέρων. Προσθέτοντα και κανένα λατινικό στίχον, ω τον non ut mi retur turba laboro ή άλλοτιού των αντιχριστιανικών ερητών. Απέναντία, φρονώ ότι καθώ ο Ιησού ήλθε να σώσει ουχή του δικαίου, αλλά του αμαρτωλού, ούτω και όσοι γράφουν δεν πρέπει να αποβλέπουν ει του σοφού, αλλά στου αγραμμάτου. Και καθώ εκείνο δεν ευαρύνετο να επαναλαμβάνει το αγαπάτε αλλήλου, ω η μισή εταίρο μη ποιήσει, ευεργετήτε τους εχθρού ημών και άλλα ουχή των παλαιά και τετριμένα παραγγέλματα, τα οποία είχαν ήδη αναμασίσει προ αυτού ο Κομφούκιος, ο Σοκράτης, ο Ζήνων, ο Κικέρον και οι άλλοι σοφοί, ούτο και οι γράφοντες δια τους Γρεκούς αναγκάζονται πολλάκι να διαφωτίζωση πράγματα φαϊνά και αυτόφωτα ω τα οπίστια των πηγολαμπίδων. Επιστολή Τρίτη, Αγρίνη, 20 Μαΐου 1866 Απόσπασμα. Ας έλθομαι τώρα εις τον Βίρονα, τον ένδοξον Φιλέλληνα, ιστού του οποίου το όνομα και εμείς, κυρια Εκδότα, και όλοι οι μόνοι συνάδελφοι, αφαιρούν, νομίζω, τους πύλους, τους σκούφους, τα φέσια ή ότι άλλο φορούσεν επί της σοφής κεφαλίστων. Πιθανόν να οικούσατε ότι ο Φιλέλλη ήταν είτος και μέγα ποιητή. συνθέσας μεταξύ άλλων και το σατυρικόν ποίημα δον Ζουάν θεωρούμενον ως το εφιέστερον των όσα από καταβολής κόσμου εγράφησαν βιβλία. Αλλά, κατά την ελευθερία της εκφράσεως, ίσου δεν άλλον παραχωρεί τα πρωτεία. Αποσπάσματα εξ αυτού δεν παραθέτω εντάφθα, διότι το έκτον εδάφιον του εβδόμου κεφαλαίου του καταματθαίων Ευαγγελίου μη φαίνεται απαγορεύον να παρατίθενται μαργαρίτε, διερώνει δηλαδή στίχη, εις του συναδέλφου σα, και επ αφαιρούμενα από τον τόποτον, υπαρεξηγούμενα, δώσω εις αυτούς αφορμήν να νομίσωσιν ότι συγγενεύει ο Βίρον με τον Πυρών και τον Παρνή, ο Κύκνος με τους Κόρακας. Τούτο δε μόνον σας λέγω, ότι ο Άγγλος ποιητής, του οποίου το κύρος και ω κριτικού είναι μέγα, ενόμιζε την ελευθερία της εκφράσεως εκ των ονού κάνευ τα έργα. Παρακαλούμενος υπό του εκδότου να συγκαλύψει όπως σούν, τα γυμνότερα του τα μέρη. Απεκρίνεται ει αυτόν. Η ψυχή των τιού των έργων έγκυται ει την τιάφτην παραλυσίαν, άνευ τη οποία είναι επίση αδύνατον ει τον ποιητήν να παραδοθεί ει την βομολόχων ευθυμίαν του, όσο ει τον αμλέτον Να υποκρίνεται των τρελών με δεμένα χείρα. Αμφότεροι θα ήσαν στενοχωρημένοι και γελιοί. Και ει άλλην επιστολήν, το κωμικό μου ποίημα δεν εγγράφει διαναψάλεται ει τα Αν είναι πνευματόδε θα επιτύχει. Αν είναι άνωστον, θα αναβαγήσει. Όλα τα άλλα, επαρατηρήσεις δηλαδή του εκδότου περί ηθικής σεμνότητος κτλ, είναι κολοκύθια, τα οποία ούτε προσθέτουν, ούτε αφαιρούν τίποτε από την αξία βιβλίου. Και σημειώσατε παρακαλώ, κύριε Εκδότα, ότι ότε έγραφε ο το ανωτέρο, δεν είτο πλέον ο θρασής εκείνος και ιδιότροπος νεανία ο μεθείων ίσκρανιών νεκρού, και ζητών από τους ακαδημαϊκούς της Σκαμβρίδης δίπλωμα διδάκτορος δια την Άρκτον του, αλλά ανήρ η σόλην της ανδρικής φρονήσεως την Ακμήν. Ο Δον Ζουάν δεν είναι νεανικόν αμάρτημα, αλλά το κύκνιον άσμα ορίμου ποιητού, καταθέτοντος ήδη τον Κάλαμον ή να τρέξει να ποθάνει υπερημόν. Και αληθέσμεν είναι ότι η συμμορία των Πουριτανών, η αγέλη των νεροβράστων ηθολόγων και τα κοπάδια των χοινών, τα οποία είχε μαδίσει ει την προηγουμένη του σάτιρα, εζήτησαν αμέσω να πνίξωση το ποίημα και τον ποιητή ει βαπτισμένου γάλακτος, όσο ονόμαζε γελών τας επικρίσει των. Άγιοι καριστίε, αστέρες της Ανατολής και καλαπόδια έχοντα ω του Βαλάμ το χάρισμα του λόγου, ευρίσκονται πανταχού. Αλλά αυτών, ιδέτε την των ενδόξων κριτικών, έμπροσθεν του αριστορχήματος τούτου, πάλους οι τα θυμιατήριά των. Ο Μέγας γέτη δεν έχει λέξεις ικανάς προσέπενον του Δον Ζουάν, του οποίου επιχειρεί αμέσω την μετάφραση. Ο Βιλεμένος ουδαίης στην αρχαία φιλολογίαν ευρίσκει με τι να το συγκρίνει. Ο Άινε, Σεμπεύ και Λυπή δεν αφήνουσαν ποτέ την ευκαιρίαν να ομιλήσωση περί αυτού. Και εγώ αυτός, κυρία Εκδότα, αν και πλη Ευρισκόμενο ει διασκέδαση την 1η Μαου και εξηγών ει μερικά παλικάρια συναγμένα περί την Πυράν, επί τις οποίες εψύνετο το Αρνίον, το ει το άσμα του Δον Ζουάν επεισόδιον της Χάιδο, now pillowed chick to chick in loving sleep, Hidey and Joan their siesta took, το σούτων παρεσύρθη από την ανάγνωση εκείνην ώστε άφησα να καεί τον έναν μου πόδα, τον ξύλινον κατά καλή μου τύχη. Άλλο δαίμον τη μορολογία με παρέσυρε και πάλι ει παρεκβάσει. Ενώ ο μόνο σκοπό τη παρούσης μου ήταν να σα πληροφορήσω ότι καθώ οι αρχαίοι, ούτω και του αιώνο μα οι σατυρικοί, νομίζουν τη λαθιροστομία αναγκαίαν ει τα συγγράμματά των. Η μόνη μεταξύ αυτών διαφορά είναι ότι σήμερα δεν ονομάζουν συπλέον με το ονομάτων τα μέλη του ανθρωπίνου σώματο. Καθόλου όμω τα άλλα απαράλλακτη. Και εξαίρεση του κανόνα τούτου δεν υπάρχει καμία. «Δεν ενθυμούμε ποιος φιλόσοφος, θέλω να αποδείξει Η βασιλέα την Άτης ότι είχεν άδικον να βλασφημεί τους θεούς, διότι έχασε τον Υιόν του, εζήτησε παραφτού να έβρει στα απέραντα κράτη του τρεις μόνον ανθρώπους μη δοκιμάσαντας τον των οποίων τα ονόματα, χαρασόμενα επί του τάφου του μακαρίτου, έμελων αμέσω να τον αστήσω συνεκνεκρών. Εγώ δε όχι τρεις, αλλά έναν μόνο ανέβρωσην οι συνάδελφοί σας σατυρικών συγγραφέα μία θυρόστομων είμαι ολοπρόθυμος να τους ονομάσω αριστάρχας μη εξερουμένου ουδαυτού του κυρίου Καλαποδάκη αν οι κύριοι ούτοι έλεγον ότι το βιβλίο είναι άνοστον δεν θα είχα τι να είπω παρά μόνο ότι ο συγγραφεύστης Ιωάννας θελήσας να υπεύσει των τρελών πήγασων του αριώστου έπεσε κάτω και ελασπόθη ανέλεγαν έλεγαν, ω ο κύριο Κουμανούδη ει έκθεσηντινα του ποιητικού διαγωνισμού, δεν ενθυμούμε ποιου έτου, ότι δεν θέλουν σατυρικά βιβλία, διότι έγκυται στην φύση των να περιέχουν κακά πράγματα, θα εθαύμαζα την σεμνότητά του, αλλά να νυμνώσει την Ιωάννα ω εφιέστατων και των βιβλίων, και έπειτα να κατηγορώσει ω άσεμνον, ήρωνα και σαρκαστικών συγγραφέα, ομολογούντα απερικαλύπτω ει το του ότι ακολούθησε τα ίγνη του Άινε και του Δήρονο, Τούτον, ούτε να το εννοήσω δύναμε, ούτε να το χωνεύσω. Είναι το αυτό πράγμα ως να εκατηγόρουν ευσεβή καθολικών ότι κάμνη τον σταυρών του με τα τέσσερα δάχτυλα, χορεύτηριαν ότι δεικνύει τα σκνήμα τη, διότι έχει κέρατα ή ιεροκήρικα διότι λέγει ανοησία. Στην ανωτέρω μακράν επιθεώρηση πάντων των απαρχή κόσμου μέχρι σήμερα σατηρογράφων, παρατηρήσατε παρακαλώ κύριε εκδότα, ότι δεν σα ανέφερα ουδέν ύποπτον ή δύσφιμο όνομα ούτε των Μεούρσιων, ούτε των Αρετίνων, ούτε τον παρνί, ούτε τον Καζανόβαν. Αλλά πεναντίες, εξεκάστης χώρας και εποχής, τους κορυφαίους, των Λουκιανών, των Ιερών Αυγουστίνων, των Αριώστων, των Σέξπιρ, των Μολιέρων, των Στέρνιν, των Μοντέσκιων, των Γέτιν και όσους άλλους ολόκληρος η ανθρωπότης σέβεται και θαυμάζει. Παρατηρήσατε ακόμη ότι στην ένδοξον ταυτήν τα χωρίαν ουδε μία ως προς την ελευθερία της εκφράσεως εξαίρεσης υπάρχει, αλλά ο περί αυτής κανόν εθεωρήθη ως απαράβατος υπό ανδρών οι έζησαν εις διαφόρους εποχάς και απέχοντα τόπους, χωριζόμενοι απαλλήλων υπό ωκεανών και αιώνων, διαφέροντες κατά την θρησκείαν, τα ήθη, τα έθιμα και την γλώσσαν και κατά τούτο συμφωνούντες. Ζυγίσατε ακριβώς πάντα τα αυτά, κύριε Εκδότα, και αποφασίσατε έπειτα ει ποιων βαθμών αγραμματοσύνη πρέπει να έφτασέ τη, διότι να εκπλαγεί ευρίσκων ει έργων αθυροστομία. Πολλά ημέρα, επωνοκεφάλισα, δια να συμβιβάσω τα σδιαφόρου του επένου και τα σίβρι του Αθηναϊκού τύπου περί τη χωρί να δίνειθω να το κατορθώσω. Προχθέ, όμω, έμαθα από τον ανεψιόν μου, επιστρέψαντα από τα Αθήνα, όπου σπουδάζει τη νομικήν, και τα ονόματα μερικών αρθρογράφων. Τα οποία με βοήθησαν στην λύση του ενίγματο. Η κριτική ούτη δίνανται να διαρρεθώσει ει δύο τάξεις, ει σκανδαλιστέντας δηλαδή και μη Μεταξύ των πρώτων διαπρέπουσιν οι κύριοι Κύριοι Γιανόπουλο, Αναγνωστόπουλο, Καλαποδάκη και όσοι άλλοι δεν ενθυμούμε. Μεταξύ των δευτέρων, των φίλων δηλαδή τη Ιωάννα, παρατηρώ κυρίου Γουστάβων Φλουρένε, Σούτσον Ειρινέων την ομόνια της τα κτλ. Ούτε τους πρώτους, ούτε τους δευτέρους έχω την τιμή να γνωρίζω προσωπικός. Καθώς ο νόμος μπορώ να συμπεράνω από τας καταλήξεις των ονομάτων των, ο μεν κύριος Φλουρένς και λοιποί. ανήκουση εις το ευρωπαϊκόν, φαναργιωτικόν, επτανησιακόν εις το ετερόχθον τελος πάντων στοιχείων της πρωτεβούσης σα, ενώ οι καταλήγοντες εις Πούλο και Κι είναι, αν τα ονόματα των δεν λέγουν ψεύματα, γνήσι μανιάτε και μοραϊτέ, έχοντες μέγα δίκαιον να κατηγορώσουν ω γυμνοτράχυλον την Ιωάννα. Δια να εννοήσετε καλύτερα την ιδέα μου, συγχωρήσατε με, κυρία εκδότα, να σα διηγηθώ εν τελευταίων ανέκδοτων. Ο Ιησού ομίλη δια παραβολών και απολόγων, δια να τον εννοούν οι χονδροκέφαλοι Ιουδαίοι. Η μέθοδο αυτή μου φαίνεται καλή και για του Έλληνα εφημερίδογράφου. Αντί όμω απολόγου, θα σας διηγηθώ εγώ το εξής αληθές και πρόσφατον γεγονός. Προμερικών ετών η πριγκίπισσα Σόλμ ευγενής κυρία της αυλής του Ναπολέοντος Τρίτου και ο λίγων εξαδέλφι του με τα βάσα χάριν της υγείας της εις Ελβετίαν ευρίσκετο η Κωμόπολιν του Ουντερβάλδ. Η Οι κάτοικοι του μέρους εκείνου περικυκλούμενοι από υψηλά βουνά διεφύλαξαν εν μέρη τα απλά και ενάρετα ήθη των νέοι. Την ημέραν κάνουν ορολόγια και την νύκτα παιδεία, κατά δέτας μεγάλες εορτάς, χορεύουν εις την αυλήν αρχαίου την Ωσαρχοντικού πύργου. Η άνορη θύσα δέσποινα, λαβούσα κατά δυστυχία τη την περιέργεια να παρευρεθεί εις μίαν των εσπερινών εκείνων διασκεδάσεων, μετέβει εκεί ενδυμένη, ή μάλλον γυμνωμένη, κάτω των τελευταίων συρμών των Παρισίων και όλου του κόσμου. Άλλη στην θέ Εκαλέ εκείνη επαρχιώτησε έτινες ει μόνου του συζύγου των Εδίκνιων του ειδικού των, ο πιστοδρόμησαν μεταφρίκη, υπολαμβάνουσε την κυρία Σόλμ ω ετέραν, διότι είτο γυμνοτράχυλο. Τη δηλίου μύθο περί το νομίζω να εξηγήσω, κύριε εκδότη. Ει την επομένη μου θα σα ομιλήσω αποκλειστικώ περί ηθική. Εν σα μετασπάζομαι και μένω πρόθυμο δούλωσα Διονίσιο